Ότι, και το έχει δείξει έμπραχτα ο κύριος Περιφερειάρχης ότι παρόλο που στην περιφέρεια η αρμοδιοίτητα του ΕΣΠΑ θα από πρώτη ευλόμου του 2011 από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε έχουμε την αγωνία να τρέξουν τα έργα τα ανταγμένα από τους Δήμους αλλά και από την πρώτη νομαρχία και να προγραμματίσουμε για εντάξει έργων στα καινούρια μέτρα τα οποία θα ανοίξουν. Δεν περιμένουμε δηλαδή να πάρουμε και τυπικά την αρμοδιότητα. Ουσιαστικά λειτουργούμε σαν να το έσπατο δουλεύουμε μισή. και έτσι είναι. Και σήμερα είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή θα να μα εξευτεί ο μας Είχαμε επαφές με τους Δημάρχου όλων, όλων, όλων, όλων, όλων του Νομού, όπου μπήκαν τα έργα ένα προς ένα, με τους περισσιακούς παράγοντες και τις περιφερειές αλλά και του Νομού και τους ευχαριστούμε όλους για τη συμβολή τους. Όπως και είδαμε ποια έργα θα προτείνουμε προσεχώς τα νέα μέτρα τα οποία θα ανοίξουν. Και με την αυριανή μας επίσκεψη στον Ορνό, Θέλουμε να συμμετοχήσουμε ότι πραγματικά θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη στο κομμάτι τη δράμα που χρόνια τώρα υπολείπεται. Ε, μέσα και από το πρόγραμμα της ολοκληρωμένης παρέμβαση στην Ορνή Ροδόπη και όπως είπε και ο κ. Προεκράξης υπάρχουν 15 εκατομμύρια για άμεσα έργα τα οποία θα υλοποιήσουμε ε, νομίζω ότι με τι ενέργειές μας δείχνουμε αυτό το οποίο είναι αυτονόητο για το οποίο οι πολίτε μας, μας έχουν αναδείξει ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε και να δουλέψουμε για την ανάπτυξη του νομού μας και στο σύνολο τη της περιφερειάς μας Θέλω να προσθέσω το Το πρωί μαζί με τον κύριο Αντιπεριφεράκη επισκεφθήκαμε τον Σεβασμιότατο όπου δεσμευθήκαμε το αίτημα για το χώρο στέγαση για τι σύνδεσει των απόρων θα τύχει θετική ανταπόκριση και θα υπάρξει χρηματοδότηση από το ΕΣΦΑ και βλέπουμε πολύ θετικό μάτι και την πρόθεση που υπέβαλε ο Σεβασμιότατος για την ανακαίνιση του εξεταμένου εκεί κτηρίου όπου μπορεί να στεγαστεί και να χρησιμοποιηθεί ω γυροκομείο για. Την πόλη τη Ράμα.